Στοιχη 31-43. Στο ο Πέτρο θεραπεύει τον Ενέαν και ανιστά την Αβυθά. 31. Έτσι λοιπόν, εμένα Πέτρος που ήσαν καθ' όλη την Ιουδαίαν και Γαλιλαίαν και Σαμάριαν, απελάμβαναν ειρήνη και προόδευαν στην χριστιανική γνώση και ευσέβεια, και έζων οι που ησαν καθόλου την ιουδαιαν και γαλιλαιαν και σαμαριαν απελαμβαναν ειρηνη και προοδευαν στην χριστιανικη γνωση και ευσεβεια και εζων οι χριστιανοι των με τον φόβο του κυρίου, και πληθύνοντο δια της και παρηγορία που του μετέδιδε το Άγιον Πνεύμα. 32. Ενώ δε ο Πέτρο περιόδευε όλα αυτά τα μέρη, Συνέβηνε κατεβήκε προς τους χριστιανούς που κατόκουν στην Λίδαν. 33. τρία. δε εκεί κάποιον άνθρωπον που έλεγε ο εννέας και κατέκει το επικραβάτου πρόκτω ετών διότι είναι παράλυτος. παράλυτο. 34. Και είπε εις αυτόν ο Πέτρος. 9. Ο Ιησούς που είναι χρισμένος από τον Θεόν Μεσσίας σε ιατρεύει από τον νόσημά σου. Σήκω και στρώσε μόνο σου το κρεβάτι σου. Και σε 35. Και τον είδαν όλοι όσοι κατοικούσαν ει Λίδαν και στην πεδιάδα του Σάρονο, οι οποίοι οδηγηθέντε από το θαύμα αυτό επέστρεψαν στον τον κύριο Ιησούν, πιστέψαντε και αναγνωρίσαντε αυτόν Θεόν και Σωτήρατον. τον. 36. Στην Ιόπιν Δε υπήρχε κάποια μαθήτρια του κυρίου που έλεγε το Ταβυθά. Το όνομα Δε αυτό μεταφράζεται στην ελληνική με τη λέξη Ντορκά. Αυτή το γεμάτι από αγαθοεργία και λαιμοσύνα που έκανε συνεχώ. 37. Συνέβη δέκατα τα ημέρας εκείνας να ασθενήσει αυτή και να αποθάνει Αφού δεν την έλυσαν και την ετοίμασαν Την έβαλαν στο επάνω διαμέρισμα της οικίας 38 Εφόσον δε οι πόλεις λίδα ή το πλησίον της σαν Σανήκουσαν οι μαθηταί ότι ο Πέτρος είναι στην πόλη αυτήν Του έστελαν δύο άνδρας και τον παρέκαλουν να μην βαρυνθεί να έλθει μέχρι σε αυτόν 39 Πράγματι, Δεοπέτρο εσηκώθηκε και πήγε μαζί με του δύο αυτού απεσταλμένου. Όταν δε έφτασαν στην Ιώπιν, τον ανέβασαν στο Ανώγειο. Και εκεί παρουσιάστησαν ει αυτόν όλα η χείρε κλαίουσε δια τον θάνατο αυτή που τα σε προστάτευε. Και ω δείγματα τη προστασία αυτή, εδείκναιαν ει των Πέτρων υποκάμισα και πανοφόρια όσα έφτιαγαν όταν ήταν μαζί τον ζωντανή η Δορκά. 40. Αφού Δεοπέτρο έβγαλε όλου έξω από το Ανώγειο που ήταν οι νεκρά, Εγονάτισε και προσευχήθη, και αφού εστράφει προ το νεκρό σώμα, είπε: Τα βυθά, σήκω επάνω. Αυτή δε ίνιξε τα μάτια τη και όταν είδε των Πέτρων από εξαπλωμένη όπου ήτο, ανεσηκώθηκα καθιστής στο κρεβάτι της 41. Τη έδωκε δε τότε ο Πέτρος το χέρι και την εσήκωσε νορθίαν. Αφού δε φώναξε του Χριστιανού και ιδιαιτέρω τα σχήρα του, την παρουσίασε ζωντανή. 42. Έγινε δε γνωστό το θαύμα του το εισόλυ την πόλη τη Ιώπη και πολλοί επίστευσαν στον Κύριον. 43. Συνέβη δε να μείνει ο Πέτρο στην Ιώπη αρκετά ημέρα ει το σπίτι κάποιου Σίμονο που είτο ο